Εκατόν FM stereo. Την ετήνη ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω τους κανόνες της δεσμευμένη δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου, για ότι συμβαίνει με προκάλεσμα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση τ που πρέπει να έχει ένας νομοταγής πολίτης σε μια χώρα υποπλήρη κατοχή. Όμως, αποφάσισα ότι κι αυτήν τη χρονιά δεν θα είμαι το δικό τους καλό παιδί, διότι δύο αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Στον τίχο με τον Γιάννη Λαζάρο. Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα στους 101,5 <Τοχή> Θα είμαστε καμιά ωρίτσα περίπου παρέα Να χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο Με τα τεκτενόμενα και εσείς αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση να τηλεφωνήσετε στο 2681 4060 Αν μα πείτε τα δικά σας Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς είστε όλοι οι ωραίοι που ακούτε yeah. Και αυτοί που δεν ακούνε ωραίοι είναι Πολλά χαιρετίσματα και χαιρε... καλημέρες σε όλου τους ραδιοφωνατζίδες που είναι συνδεδεμένοι Και στους ακροατές τους Στην Κουζάνη, στην Κύπρο και αλλού Χαιρετίσματα στους Έλληνες ε, εκτός συνόρων yeah. Χαιρετίσματα σε όλους Σε όλους, yeah. σε όλους. Yeah. Κυρίες μου και κύριοι yeah. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τα οποία η λέλαπα του εκμαυλισμού και τη καλοζωία είχε εγκατασταθεί και παίρναγαν καλά όλοι. Κάποιοι, μην μπορώντα να κάνουν τίποτα, ήταν στη γωνία παρατηρητέ, αλλά α... συνέβαιναν λίγο πολύ πολλά. Πράγματα. Τώρα με την κρίση Με αυτή τη λεγόμενη κρίση Την οποία δημιούργησαν κάποιοι Για του δικού τους σκοπούς ε, Συμβαίνουν πράγματα και θάματα Με συχνότητα τα οποία Κυρίες μου και κύριοι στα, ε, Κάποιος πρέπει να δώσει Κάποιος πρέπει να δώσει ε, Την πρέπουσα Σημασία Για παράδειγμα τα κρούσματα βίας Απέναντι Στα ζώα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα δείχνοντας το τι μπορεί να κάνει το δίποδο που λέγεται άνθρωπος απέναντι σε πλάσματα τα οποία δεν θα σκεφτόταν ποτέ να κάνουν να του κάνουν κακό το τελευταίο κρούσμα το τελευταίο κρούσμα εκτός του ότι ένας πυροβόλησε γάβγιζε λέει το σκυλί του γείτονα και το πυροβόλησε και το σκότωσε κάποιοι... τέλος πάντων το τελευταίο κρούσμα εδώ στην περιοχή μας που έφερε στο φως χθες ο Κώστας Ογκέτσις ο εκδότης της πρωινής είναι το ότι ένα τσιγκανόπουλο λέει δεν έχει σημασία είναι τσιγκανόπουλο ή οτιδήποτε άλλο έβαλε φωτιά σε ένα πυριέλουσε με πετρέλαιο ένα σκυλάκι του έβαλε φωτιά και το άφησε να τρέχει γελώντας λοιπόν και μάλιστα ορίστε παρακαλώ πάλι καλή σημερά. να καλά Yeah, yeah. Yeah. Καλημέρα ρε Κώστα, άκου λοιπόν τι συμβαίνει εδώ στην πολιτισμένη περιοχή της Άρτας Λοιπόν το έβγαλε στο φως όπως σας είπα ο Κώστας ο Γκέτσης Του έβαλε φωτιά λοιπόν σε ένα, περιέλωσε με ένα σκυλάκι με πετρέλαιο έβαλε φωτιά Του έβαλε φωτιά και το σκυλάκι καταλαβαίνετε ορλιάζοντας έφυγε και ο μάγκας αυτός λοιπόν Το γύρισε βίντεο και, και έχει και facebook, έχει και ο γύφτος θα μου πεις όλοι οι άλλοι που έχουν φάτσα book είναι καλύτεροι. ω δεν είπα αυτό. Δεν είναι θέμα ότι είναι γιφτος Αλλά το έκανε βίντεο ο και το ανέβασε στο φάτσα να το Να δούνε όλοι πόσο μάγκα είναι, πόσο ωραίο είναι. Και φυσικά δεν πρόκειται, συμφωνώ με την άποψη του Κώστα, ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανένας. Δεν πρόκειται να τους κάνουν τίποτα κανένας διότι ούτε και τα παιδιά τους να γδάρουν πάλι δεν θα τους κάνουν τίποτα εδώ σα γδέρνουν τα παιδιά και δεν κάνετε τίποτα σε κανέναν αυτά είναι τα κρούσματα βίας ε, απέναντι σε πλάσματα τα οποία μόνο χαρά και βοήθεια προσφέρουν στο δίποδο στο άρρωστο εδώ και πολλούς αιώνε δίποδο που κυκλοφορεί πάνω στον πλανήτη και λέγεται άνθρωπος Αυτό είναι, ε, ε, αυτά είναι από τα τραγικά της ζωής Λέμε τώρα θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη Αυτής της ιστορίας Θα δούμε τι θα Προσέξτε σας λέω το έβαλε βίντεο Έχει φάτσα μπουκ με, με πόζες Και τέτοια δηλαδή πόσο μάγκας είναι Λοιπόν Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την ιστορία Όπου φορά παρτίδα Ο βασανισμός και η δολοφονία Ενός πλάσματος Είναι τόσο εύκολη Για τον καθέναν που τη γυρνάει βίντεο και τη βάζει στο στο φέτσα μπουκ και αλλού αυτοί οι τύποι όλοι με την ίδια ευκολία γδέρνουν, σκοτώνουν και κένε και συνδίποδα λοιπόν Εντάξει, εντάξει, ηρεμίστε Εντάξει, Ένας φίλος εδώ ο οποίος είναι Πολύ εκνευρισμένος Αφού δίνει συγχαρητήρια στο δημοσιογράφο Ο οποίος Έβγαλε Στη φόρα αυτό το πράγμα Περιμένουμε λέει γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι Φίλε μου καλέ Ευρωπαϊκοί νόμοι υπάρχουν Μόνο για να γδέρνουν Τους ανήμπορους στην Ελλάδα να γδέρνουν τους ανήμπορους. να για παράδειγμα α πούμε ε, είναι χεσμένη λέει η κυβέρνηση σήμερα με την Τρόικα γιατί η Τρόικα θα υλοποιήσει τη, το κόψιμο του ΕΚΑΣ και θα μειώσει τις συντάξει. προσέξτε τώρα αυτή είναι ευρωπαϊκή νόμη κατάλαβες για, για αυτή η ευρωπαϊκή νόμη θα ισχύουν για τους Έλληνες Θυμάμαι που πριν ένα-δύο χρόνια ρώταγα του φίλου, ειδικά του δημόσιου υπάλληλους οι οποίοι κόπτονται για τη σύνταξή του το εφάπαξ και το μισθό του. Και ρώταγα, του ρώταγα και του έλεγα: Αν αύριο έρθουν και σα πούνε μισθό και σύνταξη 200 ευρώ, τι θα του πείτε, Να λοιπόν που ήρθε η ώρα. Θα κόψουν το ΕΚΑΣ, βέβαια ξεκινάνε από τα συνήθεια υποζύγια του ΕΚΑ κατάλαβε, Λοιπόν, γιατί το στρατό τον χρειάζονται ακόμα, αλλά θα πάνε και εκεί. Λοιπόν, τι θα κάνει, θα του κάνει ντάτσι-ντάτσι. Θα κάνει ό,τι θα κάνει και ο Ισαγγελέα στο γύφτο που έκαψε το σκυλί. Στο, στον άλλον που το σκότωσε το σκυλί στα τρίκαλα, στον άλλον που το κρέμασε το σκυλί και το τόδεσε και το έσερνε πίσω από το αυτοκίνητό του. Τίποτα δεν του κάνουν. Για το ονόρε. Λοιπόν, αυτέ, δηλαδή, απ' τη μία η ευρωπαϊκή νόμη είναι αυτή. Δεν, δεν θα παίρνει σε κάσει μεγάλε τώρα γιατί έτσι γουστάρει Τρόικα και θα σου μειώσει τη σύνταξη. Παρακαλώ. Το είπα πριν ε, ένα μήνα, ένα, όχι, συγγνώμη λιγότερο. είναι, ναι ναι, of ναι, of ναι, μου, ναι, ναι, ναι. είναι, ναι, ναι. είναι, ναι. είναι, ναι, ναι. well, oh, είναι άλλο πράγμα. είναι waiting for the cars coming home late at night. Καλά, να είσαι καλά. Να, να είσαι καλά. Τουλάχιστον να βοηθάει ο καιρό. Καλά λε, φίλε. Μου. Διότι οι νόμοι, οι, νόμοι είναι μόνο, οι νόμοι είναι μόνο για αυτούς Οι νόμοι είναι μόνο για αυτούς Και για το εφάπαξ. Το ναρκωτικό λοιπόν που κρατάει αυτό το λαό που λέγεται βόλεμα, σύνταξη και εφάπαξ ε, και μισθό. Κάποια στιγμή θα στο μειώσουν τόσο πολύ. Αλλά είναι, είμαστε τόσο χέστιδε που όπω είπα και πριν δύο χρόνια. 50 ευρώ να σας δίνουν μισθό εκεί, θα, θα, θα, θα τους προσκυνάτε. Θα τους προσκυνάτε με 50 ευρώ. Αυτά τα δύο λοιπόν σήμερα είναι τα χαρούμενα. Δηλαδή ζούμε στη γη της επαγγελίας. Απ' τη μία έχουμε ε, α, δίποδα να βασανίζουνε να βασανίζουνε βασανίζουν φόρα παρτίδα, να βγάζουν τα άρωστα ένστικτά τους. Με την ίδια ευκολία θα κάνουν κακό και στο παιδί σου αυτοί, θα το σκοτώσουν και θα το κάψουν. Γιατί όποιος κάνει κακό σε ζωντανό, κάνει κακό και σε δίποδο που λέγεται άνθρωπος, δεν ξεχωρίζει το ένστικτό του, δεν ξεχωρίζει το, το πλάσμα αν είναι και στο κάτω κάτω γιατί να το ξεχωρίσει. Ποια είναι η διαφορά σου το, και η διαφορά μου από το ζώο. Οπότε λοιπόν μεγάλη, αυτά είναι. Και είναι λέει η Τρόικα. είναι λέει η Τρόικα. Και έχει η κυβέρνηση. Έχουν αλλάξει από το πρωί τέσσερι φορέ πάνε. Και προχτέ του παλαμακίζατε γιατί κάνανε τα 40 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Αντί προχτέ φωνάζατε Γεωργάκη Γερά να φύγει δεξιά. Αντί παραπροχτέ παλαμακίζατε το, τον ήρωα και πατριώτη Βενιζέλο. Σκίζετε τα ημάτια σα και τα διαρριγνείτε για τον κουρέλα. Μη και δεν γίνει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μη και λείψει η αριστερά από την Ελλάδα. Και αφήνουμε τον Αλέξη τώρα. Είναι μια άλλη ιστορία ενδυνάμαι πρωθυπουργός διότι συγκεκρινήθηκαμε και εμείς κυρίες μου και κύριοι παρακολουθώντας το Ιερόν Μυστήριον το οποίο έλαβε χώρα κάπως στην Εδιψώ όπου η ζωή Κωνσταντοπούλου ενυμφεύθη τον εκλεκτό της καρδιάς της κύριο Πάνω Κουλμπουτούν λοιπόν. Οι Μομονιέρες ήταν κρεμασμένες ήταν άποψη αυτή της καλλιτέχνη. ήταν κρεμασμένες από κάτι ξερά που κατεβάζει ο Άραχτος ξύλα το χειμώνα. Ήταν τρία, με τρία κουφέτα από κάτω, τα οποία συμβολίζουν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η ζωή ντυμένη σε ένα ολομέταξο του οίκου Σιριζούτσι. Λοιπόν, βγήκε από την εκκλησία, ο γαμπρός με κοστούμι. Λοιπόν, παρευρέθησαν πολλοί συγγενείς, ουδείς από το ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα, Μπαζιάνα Τη σύζυγό του, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό διότι τα παιδιά ε, κλείσαν το κεφάλαιο έρωτας που κράτησε πολλά χρόνια ε, ε, και ξεκίνησε από το ίδιο σημείο, ε, συγκεκριμένη η κυρία Κωνσταντοπούλου ε, έκανε δηλώσεις ο μπαμπάς της, η μαμά της, η τριτοξαδέρφη της, η τριτοθία της Εκείνο το οποίο δεν σας είπανε και σας το μεταφέρουμε εμείς είναι ότι υπογράψανε προγραμμιαίο συμβόλαιο. Ναι βεβαίως, μην κοιτάτε που δεν σας τα λένε, σας τα λέμε εμείς. Και το υπέγραψε η κυρία Κωνσταντοπούλου με βαριά καρδιά. Βέβαια αλλά το υπέγραψε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Μερικά σημεία θα σας πούμε, τα οποία ε, λέει το προγραμμιαίο συμβόλαιο. Το ένα είναι ότι ε, απαγορεύεται να μιλάει πάνω από τρία λεφτά συνέχεια στον σύζυγό τη. Πρώτον. Δεύτερον, θα μιλάει σε συγκεκριμένα δεσιμπέλ. Τρίτον, θα βάζει κόμμα και τελεία όταν απευθύνεται στο σύζυγο. Αυτά είναι μερικά από το προγαμιαίο συμβόλαιο. Λοιπόν, άτε να ζήσετε. Να ζήσετε, διότι ειλικρινά δηλαδή με στην πίχλα που ζούμε, αν δεν βλέπαμε και τα παιδινιφούλα τη ζωήτσα με το γαμπρό, να πούμε, ε, δεν θα. δεν θα η μέρα μα. Κυρίε μου και κύριοι, από τη μία τα σοβαρά τα σοβαρά τα σοβαρά οι δολοφόνοι που κυκλοφορούν σκοτώνοντας λαό και πλάσματα και από την άλλη οι γελίοι της ζωής σαν τον Γιώργο Παπαντρέο να πούμε ο οποίος, κυρία μου και κυρία μου στη Νέα Υόρκη διαδήλωσε ως ακτιβιστής ενάντια στη χρήση υδρογονανθράκων προσέξτε τώρα στη χρ... διαδήλωνε Ενάντια στη χρήση υδρογονανθράκων, ω Πρωθυπουργό όμω, κυρία μου και κύριε μου, ξεκίνησε και μοσχοπούλησε τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ελλάδας κατάλαβες αυτά όταν τα εκμεταλλευτούν αυτοί που τα χώσανε στο Γιουργάκη του Παπαντρέου και στην παρέα του, λοιπόν, του λαδώσανε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, δεν θα κάνουν κακό στον πλανήτη. Όμω στη Νέα Υόρκη, ο ακτιβιστή Παπαντρέα. Διαδήλωνε για τη χρήση υδρογονανθράκων. Το θέμα δεν είναι ότι μα δουλεύουν. Το θέμα δεν είναι ότι σε δουλεύουν, μεγάλε Το θέμα είναι ότι του παλαμακίζει ακόμη. Διότι, να σου πω κάτι, αυτή, αυτή, αυτή η κακομιριά από μερικού δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Προχθέ που τη την έπεσε ο Μητσοτάκουλα τη κυρία Δούρου, φυσικά πήραμε τη θέση τη. να την υποστηρίξουμε για αυτό που είπε. Αλλά δεν αντέχεται αυτή η κακομιριά ορισμένων ανθρώπων δήλωσε λέει ότι όταν παρετήθηκε από βουλευτής, ακούστε τώρα ποιοι κυβερνάνε τόπους, Ελλάδες και παρατόπους ακούστε δήλωση περιφερειάρχησας, σας περιφερειαρχές σας, Αττικής λέει όχι όταν παρετήθηκε από βουλευτής για να γίνει περιφερειαρχέσα δεν είχε λέει μία τσακιστό δεκαράκι και της αγόραζε τσιγάρα η μαμά τη. ωραία σου λέω εγώ ότι αλήθεια αυτό που δεν είναι γιατί το δηλώνει τώρα ως νέα μάρθα βούρτσι. Για να μαζέψεις ψήφους. Για να σε λυπηθεί κάποιος. Όχι να σου πω εγώ γιατί το δηλώνει. Γιατί σε κακομήρα ψυχείται και σώματι. Εδώ μιλάμε έχεις δουλειά μπροστά σου. Έχεις τιτάνιο έργο υποτίθεται να κάνεις. Καταλάβατε γιατί η πολιτική είναι μάτριξ. Καταλάβατε τώρα γιατί η πολιτική η πολιτική μείτα είναι ένα απέραντο πό πο... <μήι> mm. <ότι> Ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Λέει εδώ ένας φίλος, έπαιρνε 12 χιλιάρικα μισθό, λέει, και έπαιρνε και δεν μπορούσε να τακτοποιήσει τα οικονομικά της. <Τι> να έχει τουλάχιστον ένα πακέτο τσιγάρα. Θα τα δίνε, μωρέ, στους φτωχούς. Τα δίνε στο κίνημα κατά των ομοφοβικών, υπέρ των Παλαιστινίων. Θα τα δίνε σε κανένα τέτοιο κίνημα. Ναι, ναι, άκου που σου λέω. Μου θυμίζεις όμως μια ιστορία συζητάγαμε παλιά σε ένα τραπέζι και για, ένα, για έναν Δήμαρχο δηλαδή τι μπορεί να κάνει και λέει ένας ρε παιδιά αυτός δεν μπορεί να κομμαντάρει το σπίτι του μπορεί να κομμαντάρει το Δήμο δεν μπορεί να κομμαντάρει το σπίτι του διότι ο ίδιος τα έλεγε είναι ακριβώς το ίδιο πράμα το ίδιο πράμα είναι άμα δεν μπορεί να κομμαντάρεις την τσέπη σου πώς θα κομμαντάρεις τα οικονομικά του της, της περιφέρειας και έχει δίκιο φίλος τη λέει Ακροάντια Κακομεριά σου λέω τώρα Ράμπο Κακομεριά Ράμπο, Κακομεριά, Ράμπο. Κακομεριά, και κλάμα η μαρθαβούρτσι δεν είχα λεφτά να... Τώρα δηλαδή που παίρνεις μισθό περιφερειαρχές περι, περι, περι, σας θα έχεις λεφτά Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κύριέ μου ο πυροτεχνουργός Σαμαράς πήρε στα χέρια του μια χειρομπομπίδα και τον και Κυριολεκτικά τον εξειδωτέρωσε Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο μνημόνιο Υπό Σαμαράς. Και τι δουλειά έχει χειροπομπή Από το 2015 Άντε πήγαμε στο 215. τώρα <laughs> Το 2015 Το δηλαδή, ναι. ε, Θα μπορούμε να σταθούμε όρθιοι Χωρίς τα υπόλοιπα χρήματα Καλά τώρα αυτές τις μπουρδε. Πάντως εκείνο που έχει σημασία, ηχεί ακόμη στα αυτιά μου, όπως το τζιγκλε Bell, η κουβέντα του ακτιβιστή, καθηγητή του Πανεπιστημίου, προφέσορα και πρωθυπουργού της Ελλάδας Παπαντρέα. Τον Απρίλιο του 2011 θα είμαστε στις αγορές. Ακόμα ηχεί στα αυτιά μου. Και άλλα έχουν στα αυτιά μου. Βλέπεις ότι δεν χρειάζομαι εγχείρηση στη μνήμη όπως κάνανε στο χρυσό ψάρο. Λοιπόν κάποια στιγμή μεγάλε δηλαδή σου έχει πνίξει το, το λίπος της βόλεψή στον εγκέφαλο Διαθέτει εγκέφαλο τελικά Διαθέτησε Δηλαδή δεν μπορεί να στέκουν αυτά τα πράγματα Δεν μπορεί να στέκουν αυτά τα πράγματα Όπως ανέχεσαι λοιπόν τον κάθε γύφτο που καίει το σκυλί Τον κάθε καρατά που σέρνει το σκυλί Πίσω από το αυτοκίνητό του ή πυροβολεί αρκούδε έτσι για το... και περιστέρια. Διάβαζα προχθώς ο άλλο πυροβολούσε περιστέρια. Μπαμπούμε έτσι, να μπούμε και να περνάει την ώρα του. γάτες γάτε κάνει, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ανέχεσαι και αυτού που πυροβολούν τον συνάνθρωπό σου και το ευχαριστέσαι κιόλα. Όσο σου έχει πνίξει η λίγδα τη βόλεψης τον ανύπαρκτο εγκέφαλο, έχει αντικατασταθεί ο εγκέφαλό σου από σκατό βόλεψη, κουράδα βόλεψη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά Δεν μπορεί να ακούς αυτά τα όρθια κρέατα Δεν μπορεί να σου σφάζουν τη ζωή Και να μην αντιδράσει, Να μην λες μια κουβέντα Μια κουβέντα ρε αδερφέ Δεν σου παμε να πάρεις τα όπλα Για σένα τα όπλα τα κρατάει ο ράμπο. Και ο, ο, ο, ο James Bond λοιπόν, Μια κουβέντα ρε Βγες πες μια κουβέντα ρε Όχι από αυτές τις κουβέντες που λένε οι Σεριζέοι Να πούμε Μην πληρώνετε το φόρο και αυτοί πάνε και αυ Έχουμε και τέτοια αποδεδειγμένα παραδείγματα Ποιες μια κουβέντα ρε Στο καφενείο δεν θα σε κάνουν Τάτσι τάτσι ρε Δεν θα σου χαλάσουν τη διαγωγή Οι πατριώτες δεξιούλιδες Και οι πατριώτες παχιόκοι Γιώλα παχιόκ μεγάλη. Λοιπόν ρε Πόσο ακόμα ρε μεγάλη; Λοιπόν τι έχουμε τώρα Έχουμε ωραία πράγματα Έχουμε ολόφρεσκα ωραία η Κομισιόν, προσέξτε κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνόπεδο Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι χίλια, αριθμός χίλια προαπετούμενα, προσέξτε Το 215 θα είναι πολύ πιο σκληρό από το 2014 διότι το χρηματοδοτικό κενό όλο και ανοίγει Ανοίγει είπαμε το όπου τα λέγαμε και πέρσι Η τρύπα που υπάρχει Είναι λάστιχο Είναι ξεχυλωμένη Δεν κλείνει με τίποτα Λοιπόν Δεν υπάρχει ξέχνα τώρα τις φοροναφρύνσεις Και άλλες τέτοιες μπουρδες Που σου λένε αυτοί που σου λένε τα, τα, τα μίσταρνα όργανα της Μέρκελ Και των Γερμανό ευρωπαιων τσολιάδων Ευρωπαίο, Ευρωπαίο Ξέχνα τα αυτά Λοιπόν η έγκυρη εφαρμογή του μεγάλου πακέτου μεταρρυθμίσεων Το χρηματοδοτικό κενό για το 2015 Και ε, η μεταμνημόνιο εποχή της ελληνικής οικονομίας Οδηγούν σε σκληρότερα μέτρα Θα μου πεις πόσο σκληρότερα για έναν άνθρωπο Ο οποίος δεν έχει πεν... δεκαράκι τσακιστό Τι να σου πω Δεν γνωρίζω Δεν γνωρίζω Τα άλλα λόλα μεγάλε Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ε, Εδώ μιλάμε για την πραγματικότητα Δεν μιλάμε για το Matrix του χορτασμένου κόλλου ο οποίος αυτή τη στιγμή γλεντάει, χορεύει και η σκυλιά, τα γράφει στα παπάρια του όλα Μιλάμε για την κανονική ζωή, δεν μιλάμε για το Μάτριξ Και τι λέγαμε λοιπόν ξεκινώντας με αυτές τις δύο χαρούμενε ειδήσεις ότι η Τρόικα λοιπόν κύρια απέτηση στη νέα συνάντηση που έχει εντός ορών εντός, μπορεί να συναντήθηκαν κιόλας με την αλλά ο πρόβλητο κυβέρνηση είναι η μείωση της βασικής σύνταξης και η κατάργηση του ΕΚΑΣ το καταλαβαίνει. το καταλαβαίνει αυτά τα 170 πόσα 80, 80, 200 δεν είναι νομίζω του ΕΚΑΣ που παίρνει η Γραία και ο Γέρος να συμπληρώσει να πάρει τα φάρμακα Ξεκινάνε από τα συνήθεια υποζύγια όπως είπαμε και στην αρχή Από το Ίκα Κατάλαβες μεγάλε Τώρα εσύ σκέφτεσαι στα παπάρια μου εμένα Βάι απέρος γένταξε από το δημάχιο Τι μη μέλη εμένα Διεμπράζουν γένταξ με τίποτη. Περίμενε Περίμενε Λοιπόν αυτά τώρα γιατί γίνονται Γιατί λέει τα ταμεία έχουν αρχίσει ήδη να και δεν μπορούν να ενισχυθούν από το κράτος βάσει μνημονίου. Και μην ξεχνάς αγαπημένε μου ε, δημόσιε υπάλληλε ότι και εσύ σε κάποιο ταμείο ανήκεις που εξαρτάται από το κράτος. Επίσης μην ξεχνάς κάτι πολύ βασικό ότι το σίγουρο γκανιάν για τον κατακτητή είσαι εσύ. Εσύ δεν κουνιέσαι από τη θέση σου. Γιατί για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι σε μπλερώνει. Θα σε πληρώσει όσο θέλει Ο άλλος λόγος είναι ότι έχεις και συνδικαλισμό Σε κουμαντάρει ένας συνδικαλισμός Να γλύφεις τα δάχτυλά σου μεγάλε Οπότε ανάμενε Περίμενε Στάκαρε παιδί μου που λένε Μπάστα να σου πω Ιταλικά Οι αγαπημένες μας τράπεζες Για τις οποίες μας είπε ο... Ο αγαπημένος μας και πατριώτης Χαρδουβέλλερ, όταν, όχι μας είπε, ψήφισε τροπολογία ότι τα επόμενα 30 χρόνια δεν θα πληρώνουν φόρους, γι' αυτό μην ανησυχείτε, θα τους πληρώνετε εσείς τους φόρους των τραπεζών την Παρασκευή δεν τα λέγαμε θα μπράβο! Οι αγαπημένε μας τράπεζες, λοιπόν, μέσω του τηρεσία, γνωρίζετε τι είναι ο τυρεσίας, θα πουλά τα στοιχεία φυσικών προσώπων και επιχειρηματιών σε τρίτους, με σκο... μόνο σκοπό Να αγοράζουν μπιρ παρά Περιουσίες και επιχειρήσεις Κατάλαβες μεγάλε Γνωρίζοντας, ε, αποκαλύπτοντας σε όλους Τα απόρριτα τραπεζικά και φορολογικά τους Στοιχεία Κατάλαβες μεγάλε εσύ τώρα Που είσαι στον Τυρεσία Γιατί σου φύγε μια επιταγή Το 1999 Πολύς κόσμος τώρα είναι στον Τυρεσία Για τέτοια θέματα Τα στοιχεία λοιπόν τα δικά σου Τα προσωπικά σου της επιχείρησής σου ή οτιδήποτε άλλο θα τα πουλάει η τράπεζα κατάλαβες η τράπεζα μόνο πρέπει να κονομάει πουλώντας ζωές, σκοτώνοντας ανθρώπους πετώντας από τα σπίτια τους ανθρώπους εσύ πρέπει μια ζωή να πλερώνεις οπότε μην ανησυχείς λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι, νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό ε, ραδιόφωνο και η μοναδική εκπομπή Μουσική Παρακαλώ. Μουσική Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Κυρίες μου και κύριοι, νομίζω ότι είμαστε η μοναδική εκπομπή, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος Η οποία πέρσι όχι μόνο σας ανέλησε την συμφωνία G2G Government to Government Ελλάδας-Ισραήλ αλλά επί μέρες φωνάζαμε ανα, όχι για να γίνει κάτι αναλύαμε και ουδείς εκκινήθη γρουν αγόρασαν Ουδ, ακόμα και σήμερα αμφιβάλλω αν οι της αντιπολιτεύσεως λέμε τώρα επαδή μου τις συμπολιτευόμενες γνωρίζουν τι σημαίνει G2G μας είχαμε εξηγήσει λοιπόν, το G2G είναι μία συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ στην οποία δεν κουνιέται μήγα στην Ελλάδα, εάν δεν ενημερωθεί ο αντίστοιχος υπουργό του Ισραήλ. Εντάξει, μπράβο, χοντρικά σας το είπα τώρα, για όσους ακούτε την εκπομπή θα το θυμηθήκατε. Προσέξτε λοιπόν κυρίες μου και κύριοι, ο Μπεμπέτζενι, δηλαδή ο πατριώτη πολέμαρχος Βενιζέλος, λοιπόν, συναντήθηκε, πήγε στην Ουάσικτον και να φωτογραφίες καταλαβαίνεις συναντήθηκε με τα αφεντικά του τους Ουριούς λοιπόν και κανόνισαν τον Απρίλιο του 2015 εντάξει μεθαύριο δηλαδή το επόμενο ανώτατο διακυβερνητικό συμβούλιο συνεργασίας G2G στην Αθήνα και ρωτάμε τώρα εμείς υπάρχουν 300 ακόμα αντιπολιτευόμενα ανεξάρτητοι οι Έλληνες Χρυσές αυγέ, Κουκουέ ΣΥΡΙΖΑ Καλά γιατί τη δεν μιλάμε αυτό είναι κόμμα τώρα να πούμε ναι. Ένας Ένας Ένας Έπρεπε ο, ο αρχηγός κάθε κόμματος Αυτό να το πιάσει Και να τους το κολλήσει στη μούρη Ένας βουλευτής Ένα κόμμα Από αυτά τα οποία αντιπολιτεύονται Ουσιαστικά δηλαδή κυβερνάνε Όταν αντιπολιτεύεσαι Κυβερνάς, γι' αυτό αντιπολιτεύεσαι, για να κυβερνιέται καλύτερα ο τόπος, ο λαός Δεν τους ενδιαφέρει αυτή η ιστορία, από τη στιγμή που ξεκίνησε το G2G Δεν τους ενδιαφέρει, ε, δεν τους ενδιαφέρει έτσι Και στη συνάντηση με τον κύριο Λίμπερμαν, τον Ουβριό, ο κύριος Βενιζέλος Λοιπόν, είπαν πολλά και διάφορα είχαν επικοδομητική συ... συζήτηση εφ όλοι στις mm. συζήτησαν το ζήτημα των επικείμενων πολιτικών διαβουλεύσεων Ελλάδας-Ισραήλ σε επίπεδο γενικών γραμματέων και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν αυτά μας είπαν ότι συζήτησαν το τι συζήτησαν με κλειστές τις πόρτες το ξέρουν μόνο αυτοί εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ παρά θα το νιώθουμε στο τομάρι μας θα μας αργάζουν το τομάρι Εντάλαβες, ουδής λοιπόν Και είμαι σίγουρος Απόλυτα Ότι πάλι ουδής θα ασχοληθεί ε, Με την ιστορία G2G Λοιπόν υπάρχει μια ιστορία έλλειψης Στα φαρμακεία κάποιων φαρμάκων Λοιπόν Και ο λόγος είναι απλός Η μαύρη αγορά στα φάρμακα Είναι γνωστή σε όλους σα. Εδώ και πολλά χρόνια Τώρα λοιπόν εξάγουν Για καλύτερη τιμή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες Ή άλλες χώρες τέλο πάντων ε... Λόγω το ότι έπ... Ρίξανε κάποιες τιμές εδώ Οι φαρμακοβιομηχανίες Και δεν τα στέλνουν στην Ελλάδα Κάνοντας κόλπα Κατάλαβες Αφήνοντας ανθρώπους Οι οποίοι έχουν μόνιμη αγωγή Καθημερινή ξέρω εγώ Εβδομαδιαία μηνιαία χωρί τα φάρμακα Δηλαδή Μεγάλε, σε οθήσαμε να οικονομήσουμε, να χρησιμοποιεί φάρμακα και τώρα σου κάνουμε τα κόλπα μας επειδή έχουμε καλύτερη τιμή στο Αφγανιστάν τα στέλνουμε στο Αφγανιστάν τα φάρμακα ή δεν είναι δύσκολο για μας να παράξουμε περισσότερα αλλά δεν γουστάρουμε ρε παιδί μου άμα δεν μας δώσεις την τιμή που θέλουμε Αυτό είναι, αυτό μου είναι η, η πραγματική ζωή είναι η πραγματική ζωή το... <κοίγε> τα άλλα ε, Τα κοφέτα που κρέμονται τρία Από κάτω με τέτοια Είναι το μάτριξ των χορτασμένων Εντάξει Λοιπόν άκου τώρα Σε παρακαλώ πάρα πολύ Άκου απανοτά Πραγματική ζωή και όχι μάτριξ Έπεσε στις ράγες του τρένου Φωνάζοντας Θέλω να με βγάλουν τρομοκράτη Με τον νόμο που ετοιμάζουν Ο μηχανοδηγός του τρένου Μπόρεσε να φρενάρει και εγκαίρος και σώθηκε λόγω της ικανότητας του μηχανοδηγού στο μετρό της Δουκίσης Πλακεντίας λοιπόν ο νεαρός προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή τους φωνάζοντας σκότωσέ με σκότωσέ με και πήδηξε αλλά ο μηχανοδηγός ήτανε καλά εκπαιδευμένος και το σταμάτηξε το τρένο κατάλαβες μεγάλε ένα Ελινάρες. προσέξτε Είπαμε για το γύφτο και για άλλους οι οποίοι καίνε ζωντανά Προσέξτε Το μακελιό γίνεται μέσα Στα ίδια τα σπίτια Και στα ίδια τα σπίτια Και η αφορμή Και η αιτία είναι μία Τα φράγκα Όσο βρόνταγαν τα φράγκα βρόνταγε και ο ερωτάσου σου Έλεγε ένα παλιό τραγουδάκι Και ήρθε να δικαιωθεί Μετά από 40-50 χρόνια το μακελιό λοιπόν μέσα στα σπίτια των Ελλήνων. Προσέξτε. 15χρονο στη γλυφάδα έφυγε από το σπίτι του και άφησε πίσω ένα σημείωμα. Ξαφανίστηκε. Λοιπόν. Χτενίζουν οι αρχές στην περιοχή, σήμαναν συναγερμό γιατί έφυγε ο, ο 15 Λοιπόν, και σημείωσε ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, κύριο Γιανόπουλο, ότι εξαφανίστηκε με το ποδήλατο και νωρίτερα άφησε ένα σημείωμα στο σπίτι λοιπόν 15 χρονών τώρα δεν γνωρίζουμε ε, τι ακριβώς έγραφε στο σημείωμα το παλιγαράκι αλλά εξαφανίστηκε πάμε παρακάτω οι Έλληνες αυτοί τέλος πάντων που αποκαλούνται Έλληνες πολλοί από αυτούς είναι σε απόγνωση και οι τρέλες που κάνουν είναι πραγματικά για... Yeah. για... Yeah. Ένας 57χρονος άγνωστος προσέξτε αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στο σπίτι της ενδιαστάσης συζύγου του που ζούσε με τα παιδιά τους αυτοπυρπολήθηκε φούντωσαν τα προβλήματα στο κεφάλι του και πήρε ένα μπιτώνι εκεί και δεν το έριξε στο σκυλί όπως ο γύφτο το έριξε στον εαυτό του και αυτοπυρθού. Και αυτοπυρπολήθηκε θυμόσαστε πριν δυο εβδομάδες ε, όταν πήγε να παίξει μπάλα ο εθνικός ε, στο, στην Κρήτη και βάρεσαν στο κεφάλι έναν 46χρονο ο οποίος νοσηλεύονταν ε, πέθανε. πέθανε πήγε, πήγε από τον Πειραιά τον εθνικό να δει ε, στο Ηράκλειο να πούμε κάτω τη, τον αγώνα τον βάρεσαν Εκεί προ το τέλο του αγώνα με ελοστό και κάτι δεν ξέρω τι θυμάμαι τώρα. Του σπάσαν το κεφάλι, ήταν δύο εβδομάδε πόσο ήταν στο νοσοκομείο 3 και πέθανε. Εδώ μιλάμε για αυτά τα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Ένα 35χρονο έσφαξε τη μάνα του στο δημότη γιατί πήρε άδεια από την ψυχιατρική κλινική, πήρε άδεια το παιδί να πάει τι πουτάνε και μπορεί να πάει στον Πάρνα και πήγε σπίτι και έσφαξε τη μάνα του. Θα μου πει τι νοιάζει αυτόν που του έδωσε την άδεια που, που, τον είχαν, που ήταν μέσα στο ψυχιατρίο. Τίποτα. Σου είπα εγώ ότι τον νοιάζει. Αυτά τώρα είναι ε, 8, 5, 6, 7, 8, 9 ειδήσει από την καθημερινή πραγματική ζωή. Κατάλαβε, δεν είναι τα κρεμασμένα κουφέτα η πραγματική ζωή, μεγάλε. Τα κρεμασμένα κουφέτα είναι χουρτασμένοι. Είναι το γνωμικό κόλο χουρτάτο, μίγδαλα χαλεύει. Για όσου δεν καταλαβαίνετε παρά πέρα. Ανοίξτε Μπαμπινιώτη να... να καταλάβετε Λοιπόν το κόλπο ε, οι, οι Γερμανοί οι αρχαιοκάπολοι Οι οποίοι δρούσαν ε, Χρόνια στην Ελλάδα Λοιπόν εκτός των άλλων κλεμμένων <κοίως> Τα οποία είχαν σε αποθήκες ιδιωτικέ συλλογές και τέτοια Είχαν και κτερίσματα Από την Αμφίπολη, από τους τάφους που έκλεβαν γύρω-γύρω και αγάλματα και άλλα διάφορα τώρα λοιπόν που γίνεται ντόρος για την Αμφίπολη Χρυσέ δουλειές κάνουν γερμανοκαθάρματα τέτοια και βγάζουν σε δημοπρασίες κτερίσματα τα οποία είχαν ε, τα περισσότερα από αυτά είχαν, τα είχαν σηκώσει ε, κατά την κατοχή την κατοχή τα παιδιά εδώ που έρχαν και μια ματιά γύρω-γύρω και έπαιρναν ότι έβρισκαν αγάλματα, νομίσματα διάφορα η τιμή κίνησης για ένα νόμισμα για να φανταστείς τώρα να πούμε για ένα νόμισμα ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ Αυτή είναι η πραγματική ζωή που κάνουν οι κατακτητές Παρακαλώ Καλό το παιδί Έτσι μπράβο Έτσι μπράβο Καλά μας κάνουν Έτσι, καλά. Άλλος ένας φίλος εδώ αναφώνησε καλά μας κάνουν μας κλέβουν, μας βιάζουν Μας βγάζουν και σε δημοπρασία Το θέμα είναι ότι αυτό τώρα Είναι επίσημα ρεπορτάζ Τι Deutsche Wojtung και Παπάρια Λοιπόν, άκου να δεις Μπορείστε παρακαλώ Διαπέστηκε Είναι επενδυτή δηλαδή. έλα. Πως μου διέφυγερε μεγάλο; Είναι γυρεύει. μην δεν ακολουθείς. Τέλα, παιδιά. Για, Λέει μη μι μιλάς έτσι για τους ανθρώπους. Αυτοί <laughs> όλοι είναι επενδυτέ. <χλή errado> Εντάξει. Καλή σωστή άποψη. Όμω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά είναι reportάς. Τη Deutsche Zeitung, ξέρω εγώ πώ διάλογο λέγονται εφημερίδων με φωτογραφίε και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ένα εισαγγελέα εκεί στη Γερμανία, λέμε ρε παιδί μου τώρα. Ένα Έλληνα υπουργό πολιτισμού, λέμε ρε παιδί μου τώρα. Δε στέλνει ένα δικηγόρο εκεί να το πει. Ελά, εδώ μ' που το βρηκε αυτο ειναι νομιμη η κατοχη που εχει εδω νομισμα απο ταφο τη αμφιπολη λεμε λοιπόν, αυτου του τώρα που το πουλαει εκει μην ακούτε τώρα ε, δεν κάνουν δημοπρασία στα και τέτοια που είναι άγνωστος. Αυτά είναι τα πουλάνε μπίρ παρά μιλάμε. Μέχρι στο eBay άμα μπεις, βρίσκεις εκεί αγάλματα πουλάνε. Φόρα παρτίδα, όπως έβαλε ο γύφτος στο βίντεο στο Facebook. Παρακαλώ. Έχει δίκιο, αδερφέ μου. Έχει φτιάξει ο κόσμο. Όλα καλά, όλα αφιερά. που πολλέ δεν περίμενε, παιδί μου τώρα να Να σηκωθεί τώρα αυτά τώρα που διαβάζει εσύ κι εγώ. Στι λοιπόν. Τα διαβάζει και ο υπουργό του, του πολιτισμού. Να... Τα σούλα σου, αν είναι ορμόμενο. Βάλε καλωτήρι, νε ναι, παιδί μου να πάνε. Βάλε και δεύτερη μερίδα, καλωτήρι. Λοιπόν, ρίξε, πράγμα. σε ρωτάω τώρα, σε... ανάμεσα στο καλωτήρι και στη μόρφωση και στην υπουργοποίηση δεν του να κάτι ρε παιδί Τόσους τόσου πληρώνουμε εδώ πέρα τράβαρε μεγάλα ταξιδάκι στη Γερμανία φάε πιές κάνε και πήγαινε στη δική και κατέθεσε ένα αυτό να... τουλάχιστον έτσι για, τα... για το ονόρε για τα μάτια του... Του... Του... Του... του αμφίπολου λοιπόν δηλαδή ούτε αυτό ούτε, ούτε για το ονόρε δεν κάνουν τίποτα μεγάλη μας έχουνε γραμμένως κανονικά. Όλα αυτά για μια βολεψούλα. Yeah, yeah. <Και> Γκέγγε. <γιγιδίν� FILES> <Και γινύρι> Πάντως προχθές πως έλεγα ότι οι Κινέζοι όρμεξαν στην Ελλάδα για να αγοράσουν τις σπάνιες γαίες. Τα είπα, είπαμε είπα, πει είπα, τι είναι αυτά. Οι Κινέζοι τι κοστολόγησαν 40 δις. Γιούρο. Ο της τρίβει τα χέρια του Πανηγυρίζουν όλοι Σαράντα δις Ελάμε για πολύ φράγκο θα φάνε τον άπαγο, Λοιπόν Αυτός ο πλούτο πλούτος λέ, Λοιπόν τον κοστολόγησαν σαράντα δις Οι Οι Κινέζοι Και μίλησαν με τον Υπουργό επί του περιβάλλοντος Και με μέλη Τα μέλη αυτά της Κινέζικης αντιπροσωπείας Λοιπόν Οπότε λοιπόν πανηγυρίζει η Ελλάς. Διότι 40 до ακόμα Παρακαλώ параголо dos days of you don't have to show your body Γι' σου λέω, ρε Θα σου πω εγώ αυτή Αυτή άμα φάνε σκληνάντερο Μετά θα πάρουν ένα σκληνάντερο Το δέσουν στο λιμό και θα αυτοκτονήσουν, Οπότε θα δεις είδηση, μεγάλε Αυτοκτόνησε Κινέζος και χρησιμοποίησε τριχιά σκληνάντερο Κουκορέτσι, ξέρω εγώ Λοιπόν, ο φίλος που πήρε τηλέφωνο Και να αναφερθούμε και στου φίλου δημόσιου υπάλληλους Τέλος το ΕΦΑΠΑΞ όπως μας είπε και ο φίλος όπως σας είπαμε και εμείς πήρε τηλέφωνο ο φίλος το Συμβούλιο της Επικρατείας ε, αποφάσισεν ότι οι περικοπές των ΕΦΑΠΑΞ είναι νόμιμες Ορίστε τι είπατε ότι δεν θα έρθει η σειρά σας ένα ένα περιμένετε. Οπότε λοιπόν η μεγάλη εδώ δεν υπάρχει σειρά μου και σειρά σου. Εδώ υπάρχει μία κατάσταση. Ψηφίζεις ανίκανους να σε ε, κυβερνάνε. Οι ανίκανοι είναι υποτακτικούλιδες. Τι θέλει ο τόσοι εδώ από όξο τώρα. Λοιπόν. <laughs> ε, έλα παιδιά εδώ είμαστε λάττων. Ε, ε, να σε κυβερνάνε. Αυτοί υπακούν σε τρόικες, μρόικες, μπόικες και τα λιμάνι. Πάει το ΕΦΑΠΑΞ, πάει το ΕΚΑΣ yeah. Πάνε μεγάλε ούλα σου λέω Παρ' όλα αυτά όμως στο κράτος του φίλου μας του Αντώνη του Λιμών όπου ανθή φεδρά πορτοκαλέα ε, καταργήθηκε η διαφθορά δεν αυξήθηκε καθόλου καθόλου μόνο 430% στο δημόσιο μιλάμε Λοιπόν, και φυσικά ένας τους δύο που φτάνει, λέμε, σε κάποιο δικαστήριο, αθωώνεται πανηγυρικά και παίρνει και αποζημίωση. Λοιπόν, παρά την βροχή αναφορών για διαφθορά το 213 για ένστολους δημόσιους υπάλληλους, φτάνοντας στο δικαστήριο, ένας τους δύο αθωώνεται πανηγυρικά και ο άλλος παίρνει προαγωγή. Κατάλαβες. Αυτά συμβαίνουν στην ευνομούμενη πατρίδα. Το 2014 που κυβερνιέται από αυτούς τους τύπους που κυβερνιέται, τους πατριώτες. Τώρα μπορεί να σας ακούτε και ειδήσει που οι οποίες σας τρελαίνουν, λέτε πόπα πορε, πό, πό, παιδί μου το τσουβάλι, λέει το χρήμα και το μοιράζει η κυβέρνηση. <ΧΡΟΧ> <ΧΡΟΧ> Προσέξτε, παρακαλώ. Πού, πού, πού, πού, πού, πού, πού, και τι, δεν έχεις χαλβά, μην έχεις τέτοια να τα φάρεις χαλβά Μην πολλές τέτοια τέτοια, δεν τα αντέχω αυτό ρε Έλα, Ταλέπορος τηλεακροατής εδώ Πήγε λέει μόλις άνοιξη του παγιάρ Έχουμε παγιάρ εμείς αυτές μέρες εδώ λοιπόν, Να μπουκωθεί με χαλβά Αλλά λέει σβήθαν τα φώτα λέει και τους πέταξαν έξω Γιατί έπρεπε να πάνε την άλλη μέρα Που θα άνοιγε επίσημα του παγιάρ Και ο τηλεακροατής έπινε το, Στο χέρι να μου Με το στερητικό του χαλβά Χωρίστερα Έρεγα πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πολύ καλά κάνει ένα φίλο τηλεακροατή εδώ και με διορθώνει. Δεν λέγεται παζάρ, λέγεται μπαζάρ Όπω τα. Ρε δεν μου τώρα τα λέω τα τελευταία χρόνια. Εμεί πάμε μήκονου δεν μπορούμε να λέμε παζάρ. Καλά είσαι προηγούμενο Θα λες μπαζαρ Στην άρτα έχουμε μπαζαρ Έχουμε εμπορο Λοιπόν Ρε ανοίξτε τις πόρτε ρε να φάει χαλβά ο άνθρωπος ρε Ανοίξτε ρε τις ε, Τρέμει Είναι σε, σε κατάσταση ε, τρέλας Τρέλας μιλάμε θέλει να φάει χαλβά Λοιπόν, ε, Κάτσε να δούμε Μπορείστε? Έλα, έλα. Α, το λένε μου χουστ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πούς, πούς, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, μχούστ είναι ξεχασμένο ρε φίλε τώρα είναι Είναι ξεχασμένο σου χους. Θα το λες και εσύ Μπα, μπαζάρ Μπαζάρ Λοιπόν πριν κλείσουμε, ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και θα επανέλθουμε για να τα πούμε ε, τι έγινε Ναι, εντάξει Εγώ απολυθεί την και μία δε ρίχορα ξακόβα η μα νόημα είσαι επομένο μες τα μαζί είσαι Και φάρμακα δεν κάνω. Όταν μου ζητάς να τριάμουν, και ασένα να πεθάνει. Και μια δεύτερη φορά, σαν το παλιό στρατιώτη. Πριν μου υπόσχεσαι ζωή και δράγματα δεν Μ Μα ζητάς, τα τρία μου για σένα να πεθάνω και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιωτή Επίστευτη, καταπληκτική, μοναδική, υπέροχη και την τάλη Αυτά είχαμε για σήμερα φίλες και φίλοι Τέλος, η να δεν θα κάνει εκπομπή, θα ακολουθήσει επανάληψη Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας, για την επικοινωνία, για την υπομονή να μας ακούσετε Να είσαστε όλοι καλά, πάντοτε Γεια και χαρά σας FM Stereo.